Γεια σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ολαχανάς, ο γεωπόνος του Δήμου Καρπάθου. Θα ξεκινήσουμε μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική ενημέρωση για θέματα που αφορούν παραγωγικά φυτά και δέντρα, αλλά και θέματα που αφορούν καλοπιστικά φυτά και δέντρα. Είμαστε λοιπόν στις αρχές Μαρτίου, που σημαίνει αρχές της άνοιξη. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για τις αγροτικές εργασίες της εποχής αυτής. Καλό θα είναι λοιπόν όσοι έχουν σκοπό να φυτέψουν κυπευτικά τον Απρίλιο και τον Μάιο να ετοιμάσουν το χωράφι τους ή τον κήπο τους κάνοντας δύο φρεζαρίσματα ενσωματώνοντας τη δεύτερη φορά με στο χώμα λίπασμα ή κοπριά. Τι λίπασμα όμως χρησιμοποιούμε λίγο πριν φυτέψουμε. Θα πρέπει να είναι ένα λίπασμα σύνθετο, δηλαδή να περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία μέσα όπως το άζωτο, το φόσφορο, το κάλιο και βέβαια αν έχει και μερικά υχνοστοιχεία όπως το σίδηρος, το μαγκάνιο, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος δεν θα ήταν άσχημο η ποσότητα που χρησιμοποιούμε από ένα τέτοιο λίπασμα είναι περίπου 80 έως 100 κιλά αναστρέμα μια διευκρίνηση τώρα εδώ θα φανεί βέβαια πεδαριώδες αλλά πρέπει να την κάνουμε ένα στρέμμα είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Αν θέλετε να το συνειδητοποιήσετε καλύτερα, είναι μία έκταση, ένα τετράγωνο δηλαδή, 33x33 /33 μέτρα ή ένα παραλληλόγραμμο, 20x50 μέτρα. Τώρα, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κοπριά και όχι λύπασμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ενα παραλληλογραμμο 20 x 50 μετρα τωρα αν θελουμε να χρησιμοποιησουμε κοπρια και οχι λιπασμα θα πρεπει να γνωριζετε οτι η ποσοτητα που θα χρησιμοποιήσουμε για κοπριά από εγωπρόβατα, θα είναι περίπου 200 με 250 κιλά αναστρέμμα. Την βασική λίπαση πρέ πρέπει να την κάνουμε νωρί την άνοιξη για να διαλυθούν το λίπασμα ή η κοπριά με τις βροχές. Δηλαδή να προλάβουμε βροχές. Όσον αφορά τα καλοπιστικά φυτά και δέντρα, όσοι δεν προλάβουν να τα κλαδέψουν, παραδείγμα χάρη στι τις τρενταφυλιές τους, ας το κάνουν τώρα, στις αρχές Μαρτίου. Αυτά για την εβδομάδα αυτή. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη. Γεια σας.